Κεφάλων ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 157, στίχη 1 έως 6, η Ναζαρινή και ο Ιησούς. 1. Και ανεχώρεσαν από εκεί στην πατρίδα του την Ναζαρέτ και κολούθησαν αυτόν οι μαθητέ του. 2. Κι όταν ἦλθεν η ημέρα του Σαββάτου ήρχισε να διδάσκει στην συναγωγή και πολλοί που τον ήκουαν εθαύμαζαν και έλεγαν «Από πού ήλθαν εις αυτόν αυτά που βλέπουμεν και ακούμεν» Και τι πράγμα είναι η σοφή αυτή που του εδόθη, και με τη βοήθειαν ποια ποιας δυνάμεως γίνονται τέτοια θαύματα με τα χέρια του. 3. Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο Υιός της Μαρίας και ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνος και δεν είναι εδώ μαζί μας οι αδελφέ του. Και σκανδαλίζονται το δι' αυτών και δεν ήθελαν να τον παραδεχθούν ως προφήτην αλλά τον παρικολούθουν με υποψίαν. Τέσσερα. Έλεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς ότι πουθενά δεν αρνούνται να τιμήσουν ένα προφήτην, παρά μόνονες την πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών του και μεταξύ αυτών που μένουν στο το σπίτι του. 5. Και επειδή αυτοί υπίστησαν, η απιστία τον υπόδιζε την ενέργεια της θαυματουργικής του δυνάμεω, και δεν είναι δύνατο εκεί να κάνει κανένα από τα μεγάλα θαυματά του, παρά μόνονες θεράπευσαν ολίγους αρρώστους αφού έθεσαν επ' αὐτῶν τα σχήρας του. 6 και υπόρριο κύριος με την απιστία των την οποία ως διακρίνουν τα βάθη της καρδίας των έβρισκαν αδικαιολόγητων και βαρύαν. Και περιόδευε τριγύρω στα χωριά και δίδασκε.